Τι γίνεται ε, με αυτό το σαμαράλαι φιλέ. Δεν είδε στα αδελφο. Σέματα, είναι... ψέματα, ψέματα, ψέματα. με εμεί, παιδί μου, άνθρωπο, άλλα ψέματα. Κατέφεσε μην αλλά λέει μύφη, του λέει, ο πετερό το του αδερφού του, ένα σπανικό ζέει. Ε, παιδί μου τώρα, εκτό από την Ελλάσπι, πρώτον ε. ξεκινάμε από αυτό. Κατά δεύτερον, ε, άμα έχει κάνει μήνυση ο άνθρωπο, πάνω πει, είναι καθαρό. Εσκέφτησε, σαμαρά, ωραία. ωραία. Σοκολάει στο μυαλό του, ο σαμαρά, μπορεί να έχει κάνει κάποια λαμογιά, κάπου να κανένα του άδεφου. Τι έχετε να πείτε, να πατάμε μόνο, ωραία, πείτε το. Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι μόνο. Δεν είναι μοδο, Τι να σου πω, φίλε Δεν μπορώ να καταλάβω Το ζηλεύουν επειδή μα έσωσε. Το ζηλεύουνε. Ωραία, βάλε και ένα νιχάο πανιού τώρα μετά. Αύριο και okay. είμαστε μια χαρά. Νιχάο σουνιού, νιχάο πονιού. Και ένα άλλο ήθελα να σχολιάσω. Ένα χωρατό που είπε ο Υπουργό των Παλούρδων. Ο Τόσκατο, κατό, κατό, καυτό. Αυτό, μπράβο, ναι. Λοιπόν, είπε ότι έχει απαγορεύσει αστυνομικού με πολιτικά να βρίσκονται στι διαδηλώσει. Τι λες, καλέ. <laughs> Έχει πάει σε διαδήλωση τελευταία. Δεν έχω πάει γιατί δεν μπορώ, έχω ένα πρόβλημα. Θα σου πω εγώ. Αν έχει, βέβαια, δεν σου ζήτησα και την ταυτότητα, αλλά τον ασφαλήτη τον καταλαβαίνει. Ναι. Εδώ στο Χίλτον πήγα για ένα γύρισμα, mm -hmm. τον ασφαλίτη τον έβλεπε. Το ρώτησα κιόλα. Αν είναι ασφαλήτη, μου είπε ναι. Φαίνονταν, μου δίνονται και άλλοι τελευταία. Καλά, φαίνονται κάνουν μπαμ. Αλλά το θέμα είναι ότι το είπε ο άνθρωπο που μπήκε μέσα στο αστυνομικό τμήμα και του είπαν ναι, μπάρμπα, ποιο Αυτό ελέγχει το παρακράτου, καταλαβαίνει. Νοσταλγόρε, φίλε τι εκπομπέ πριν του 2010 που πέραμε και λέγαμε όλοι ομαλικοί. Να πούμε και τώρα το έχουμε γυρίσει στο πολιτικό όλοι. Ε, μα ήταν αλλιώ παλιά. θυμάσαι τώρα η Ευμάρια ε, ήτανε... Όλα Μιλά, hey, να πούμε, για και τώρα, τώρα δεν μιλάμε. Δε μιλάμε, δεν τα κάνουμε κιόλα. Βγάλε τα, ναι, άκουσα τη Σιριζέα που είπε του κάθεται. Να σου πω, σου είπε ότι τη δεύτερη φορά πήγαμε με το μνημόνιο στα μούτρα στι εκλογέ. Η Σιριζέα, η σιριζέ, ναι. Ναι, και μου θύμισε αυτό που ψήνει στον άλλο ότι δεν σκάτσε ρομαντάκι, θα σε γαμώ. Να θα προσπαθήσω να μη σε πονέσω. Πατέρια, <unlocked> και σου πετάγω τα μάτια έξω. Ήστερα, ξέχασε έντεχνα να πει ότι την πρώτη φορά μα είπε το σχίζει στο μνημόνιο. Αυτό το κάναμε γαργάρα και θέλω να θυμίσω ότι από το πρώτο μνημόνιο βγήκαν Αυτή που εφαρμόσαμε και ότι είναι λάθος. αυτά, συνεχίζουν το ίδιο λάθος. Ποιοι είναι οι μα... αυτοί που μας το ή εμείς που το δεχόμαστε ρε, φίλε? Εμείς μα καμία περίπτωση φίλε. Καμία περίπτωση. Και Έχει... τώρα είναι δυνατόν ο λαό μαλλικά. Άντε άμα γίνει και αυτό που είπε ο Κυριάκος εκλογές, και τρίτη φορά αριστερά, θα μα... γέλιο. Πότε θα το κάνει, μα... Τα του λαού και τέτοια. Τρία δύο χρόνια συμπληρώθηκα στις μέρες από το θάνατο της Σάτσε, στις 8 Απριλίου για την ακρίβεια. <συγχε> Α, και τι κάνει ο Άδωνης. Ο Άδωνης ε, θα κάνει κανένα μνημόσιμο υποσέτω. Τι εγώ τι, έτσι θα πάει. Άδωνης ζούσε όμως, θα ήταν πολύ περήφανη για όσα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορούσε να κάνει η ίδια. Ο Παπασταύρο είναι ένα πρόσωπο που, αν ο ελληνικό λαό δεν είναι αυτό που είναι διαχρονικά, ευχαριστώ. θα του είχε και δρόμο με το όνομά του. Τόσο βοηθεί την Ελλάδα, Παπασταύρο. Έλα, αποστολή. Αυτό που είπε ο Άδωνη είναι μαλλική, αλλά η σαν ιδέα δεν είναι λάθο. Άδωνη και μαλλική δεν ταιριάζει. Ναι, αυτό όμω σαν, σαν ιδέα δεν είναι λάθο. Όχι ο Δό Παπασταύρου. Η οδό Κόνικτον, την ξέρει που είναι. Ναι, καλέ. Ο Δό Βελκουλέσκου. Αντί για και... κοντρικτόνο, εγώ δεν είμαι κοντρικτόνο όλα αυτά. Λοιπόν, δέν, οδός Όλοι οι Φιλέλινε θα αντικαταστασταθούν. Και, και αυτοί οι Φιλέλινε είναι. Η οδός Εβεριγνή, οδός Κοστέλο Και αυτοί μας σώσαν από το χρέο Έλβιτς Κοστέλο The, face I can't the trace of Maybe my treasure Τέλβης Κωστέλα, το δέχομαι. Κι λεωφόρος Πατησίων, την 22 Οκτωβρίου, ο λεωφόρος Αλέξης Τσίπρα. Θέλει και ημερομηνία. Τσίπρα είναι μέχρι τα Πατήσια, ε, μετά ε, πώς θα την πούμε, 20, 20 Δευτέρας Απριλίου, θα το πούμε. 25 Γενάριο 2015. Α, 25 Ιανουαρίου. Ναι. Γιατί όχι 20 Δευτέρας Απριλίου, που είναι η ημέρα Τι 25 Γενάριο είναι κανή τη μέρα. Ε, άντε, το, το, το γιατί, δέχομαι. Γιατί συνέφα Ελά, ο μετανάστη από Βερολίνο είναι. Ελά, ρε φίλε. Για τον πολιτισμό. Έχω να πω και δεν ξέρω κι εγώ από πότε. Εννοεί τον πολιτικό πολιτισμό. Γενικώ. Έχουμε να ο δούμε από όταν ήταν πολιτισμό. ο Σαμαρά Πρωθυπουργό. Τόσο πολιτισμό. Και, όχι μόνο, και όχι μόνο. Λοιπόν, όποιο μου στάρει πολιτισμό να το πάρει σπίτι του, φίλε. Αυτό είναι επικίνδυνο. Αυτό με το ε, να είναι. το να τον πάρει σπίτι του να κοπεί σε λίγο. Να κοπεί γιατί. Έλεο πια. Όποιο θέλει του μετανάστε να του πάρει σπίτι. Του. Ωραία, να σου το πω κι εγώ από την άλλη. Όποιο θέλει του νεοφιλερέ να του πάρει σπίτι του. Συγγνώμη. Ή μάλλον αυτοί που θέλουν το φασίσ Μόνο τον <συσμό> <ειδήσει συσμό> <δηλαδή>, του, <ανατελούς συσμό> Πού μιλάκανε, Εγώ είμαι οδηγό σε ιδιωτικό πόσιμο και παίρνω δέματα σε πελάτε. Ah, Μόλι έφτασα σε μια πελάτησα, Ναι. Μα να τι πα Όλοι αυτοί που φωνάζουν ε, η Ελλάδα ανήκει στου Έλληνε, Από πότε άνοιγε άνοι για να ανήκει τώρα σε Έλληνε. Από πότε έχουν δηλαδή αυτοί όλοι τόσο τα ρύπα. Και πάνε και πετάνε γουρνοκεφαλέ στου χαλεταρεγμένου yeah. ανθρώπου. Α πάρουν του γουρνοκεφαλέ σπίτι yeah. τους, λοιπόν. Αφού θέλουν γουρνοκεφαλέ, α πάρουν του γουρνοκεφαλέ σπίτι του. Α πάρουν yeah. του δημοσιογράφου παπαγαλάκια σπίτι του. Εμεί θα πάρουμε με yeah. του Αν υπάρχει... εντάξει, αυτοί να πάρουν του χαμένου. Δεν κατάλαβα. Πάρτε το περαιτέρω σπίτι σα. το πορτοσάλ τη σπίτι σα. Άμα είναι να τα μοιράσουμε. Πίτσας. Μην ξαναμπήσει η Γιατί? Μην ξαναμπήσει Ρε, μην τρέπες, Δεν τρέφω καθόλου αποστολή. Απλά δεν υπάρχει περίπτωση να μου να η ποτέ. Δεν ήμουν ποτέ. Πασόκουλα, δεν βλέπει τι κάνει. Τι πασόκ, είναι όλοι μαζί αυτό. Εγώ. Μονολογάκος, ε, μονολογάκος, μάλιστα. Ε, παιδε, μα είναι όλοι μαζί Εγώ δεν είναι κρίμα να Ναι. Να έχω πάρει την πλάκα μόλις όλου αυτού που πιστέψανε το ΣΥΡΙΖΑ και το Τζίπρα mm. και σε όλου αυτού. Αφού είναι όλοι πρώτοι Έλα να σε φιλήσω με τι φωτοκαλλιέ μωράκι μου. Και με θες με τις φωνές αγάπη μου, έχουνε φύγει τα πορτοκάλια τώρα μου. στον Έθωνα στις καλαμιές και φύλησα μαδέντο απείμα ήτανε θέα μου, Μια πόσοι βραδιά, φαφάρες. μία βραδιά στον Έθωνα μαζί του σε πέθαινα για σένα νεροδίτησα στον Έθωνα ξενίξησα. τι λες και στην κυρά μας την ψηλή πο, πο, πο, πο, πο, πο. πήρα το πρώτο σου φιλί. κοίτα εξέλιξε απρόσμενη γεια και όλα και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 Πώ σα φαίνεται, Εντάξει, καλή. Καλή. Ωραία, οπότε εκεί είμαστε καλά. Είμαστε, το έχουμε βρει. Τέσσερα χιλιάδε το έχετε δει. Ναι, ναι, το είδα, το είδα. Ναι. Έχει ένα μικρό ξύλο μα στο μανίκι το αριστερό, λόγω γροθιά αριστερή που ψώνουμε συχνά. Αλλά ράβετε, δεν είναι τίποτα. Ε, εντάξει, θα το φτιάξουμε. Το μανίκι, όμω, πιέσει. Από κάτω κρατάει λίγο νερό, αλλά δεν είναι τίποτα. Θα το φτιάξουμε. Λόλυ... Το πόλο, όμω, είναι πόλο. Κύριε Αποστόλη, το αυτοκίνητο το θέλω για το γιο μου. Ε, δεν βαριέσαι, δεν θα το παρατηρήσει καν. Μην σου το πείτε πόσα κιλά είναι ο γιο σα, Ε είναι ψηλός, είναι. Καμιά Χωράει λογικά που είναι λίγο στενό. Θα φαίνεται καμιά πατσά ας πούμε, κάτω μέρο, αλλά τέλο πάντων εντάξει. Άμα δυνατεί, θα του κάνει το πόλο το μπλουζάκι. Το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο <Κι> Μήπω να μου βάλετε εσύ. τα λεφτά πρώτα, να σα δώσω ένα λογαριασμό, μου βάλετε τα λεφτά. <Κι Όχι, <Κι δεν σα άρεσε. Να Α, ναι, πλάκα για πλάκα το είπα. Είσαι ωραίο τύπος ε, Αλλά τώρα θα μου δώσει τηλέφωνο, να σα δώσω το δικό μου. Α, επιμένει για τα Max. Ναι, ναι, δώσ μου. 501. Ωραία, έγινε, ευχαριστώ. Ηρακλή Καρουγιανάκη, πάρτε με να, να το δω. Τόσο δίπλα από το που άρω το Ιρακλής. Έλα, για! Κοίταξε, είμαι εκνευρισμένο και, και θυμωμένος με όλη αυτή την κοροϊδία όπου υφίσταται τα τελευταία χρόνια ο ελληνικό λαό. Όμω, περισσότερο από όλα θυμωμένος και εκνευρισμένο είμαι για ένα πράγμα. Διότι αυτοί οι εγκληματίες, οι προδότες, Και αναφέρομαι σε όλο το πολιτικό σύστημα τη χώρα. Τόλμησαν και άπλωσαν τα κουλά του πάνω στα παιδιά μου. Τα παιδιά του ελληνικού λαού. Καταστρέφοντα του τη ζωή, το μέλλον και τα όνειρά του για ένα καλύτερο αύριο. Αυτό ό,τι με αφορά δεν θα του το επιτρέψω όσο οι δυνάμει μου, μου το επιτρέπουν. Με ποιο τρόπο θα τι θα κάνω. Με θα του κόψω τα χέρια, ΣΥΡΙΖΑ. Με όποιον τρόπο ο καθένα μα έχει κάποιον τρόπο που μπορεί να αντιδράσει. Άλλο έχει έναν αλφα τρόπο, άλλο έχει ένα βήτα. Ο καθένα μα όμω έχει τον τρόπο του που μπορεί να αντιδράσει απέναντι σε αυτού του ψεύτε και του απαταιώνε. Τον τον οποίο θα αντιδράσει ο καθένας σας δεν θα του τον υποδείξω εγώ εγώ ένα έχω να του πω για το πώς και τι πρέπει να κάνει ας κοιτάξει δίπλα του τα παιδιά του στα μάτια και τα μάτια αυτών των παιδιών θα του δείξουν και θα του πούνε το τι πρέπει να κάνει για τα παιδιά αυτά των οποίων τους καταστρέψαμε τη ζωή επαναλαμβάνω το μέλλον και τα όνειρά τους για ένα καλύτερο αύριο Είπε τώρα ο κύριο Τίμιος για το Τσίπρα ότι θα πουλήσει και το τομάρι σου προκειμένου να κρατήσει την καρέκλα σου. Εγώ πιστεύω ότι το τομάρι του Τσίπρα είναι ήδη αγορασμένο με σκοπό να ανέβει στην καρέκλα του Πρωθυπουργού. Ποιο ήθελε να αγοράσει το τομάρι του Τσίπρα μπορεί να μου πεις. Αυτοί που ήξεραν ότι κάποια στιγμή θα ξεφτήσουν ενωδού και πασόκ και απλά κότσαραν σε αυτό το τομάρι τη μάσκα του αριστερού.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 Δηλαδή γίνεσαι, στο τέλος γίνεσαι όταν το σ' ακούς υπεραστηθείς του Και τελικά κατέληξα στο Tiftace, αυτό που περδεύε το κόσμος. Περδεύομαι εγώ, δηλαδή ακούω και λέω «Μπράβο», ακούω αυτούς και τους βρίζω που ταχώνουν στο Τζίπρα, Είναι το ηθικό πλεονέκτημα του σταθμού ή του δημοσιογράφου ή του αυτού που κανέναν εκπομπεί. Αυτό σημαίνει ηθικό πλεονέκτημα, τελικά. Άγγελος Λιγκαλάιτ, σε πέτυχα. Να σου πω μια ανακοίνωση. 20 Τετάρτου, Απρίλη δηλαδή, Τετάρτη έχει συγκέντρωση Υπουργείου Υγεία και Αριστοτέλου για τη δεύτερη γιορτή κάναβη. Είναι έξω από το Υπουργείο Υγεία, συμβολικά. Μιλάμε, έχει τσακιστεί ανεργία μετά την εκδρομή Πάτρα Αθήνα του Κουκουέ. Μπράβο και εύχομαι και να κάνουμε και καλοκαιρινέ περιοδίε με πλοίο. Αν γίνεται όμω. Να είναι ο περίπτωση του Αιγαίου για ανέργου, όπου συμμετέχω ευχαρίστω. Λοιπόν, και επειδή αυτό ήταν κακία και αντικομουνιστική ιστερία. Και... ήταν κακία αλλά ήθελα να την πω. Στα λέω εγώ ότι είσαι ξύνη. Δε, Δεν μου λε, για παράδειγμα, αντί να εξοδέψει και πολύ σωστά κάνει ένα μέρο από αυτά που δίνουν οι βουλευτέ, ρε παιδί που σίγουρα βοηθάνε. Όντω και πραγματικά αυτό δεν είναι πλάκα. Το ξέρουμε το κάνουμε. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, ο Δήμο Πατρέων, ο κάθε Δήμος στον οποίο υπάρχουν άνθρωποι του μέσα, στη λίστα ανέργων του κάθε τόπου να έχει κάθε μήνα ένα βοήθημα.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 συνεχίσεις έτσι και να έχει εξαιρετική καριέρα. Τραβάς πάρα πολύ.